στοιχείο 8 έως 25 δια των Ονίσιμων. 8. Επειδή δε τόσο ευεργετικός δεικνύεσαι στους χριστιανούς, δια τούτο και τις σχέσεις και η κοινωνία μας με τον Χριστόν, μου δίδει το θάρρος να διατάσω εις εκείνο που πρέπει ος χριστιανός να πράττεις. 9. Ένεκα όμως τη αγάπης που σου έχω, προτιμώ να σε παρακαλέσω. Και σε παρακαλώ σαν που είμαι, δηλαδή σαν Παύλο, ηλικιωμένο. Τώρα δε και φυλακισμένο για τον Ισού Χριστών. 10. Σε παρακαλώ δια το πνευματικών μου τέκνο, το οποίο εγέννησα πνευματικό τώρα που είμαι στα τα δεσμά και την φυλακή, σε παρακαλώ δηλαδή δια τον ονίσιμο, ένδεκα, που άλλοτε όταν σε έκλεψε και δραπέτευσε, σου ή το άχρηστο, το όμω που επίστευσε και βαπτίστη, και ησέ και ησέ με έγινε χρήσιμο, τον οποίο και σου έστειλα πάλιν. 12. Σίδε δε δέχθη τη αν Αυτόν που τόσον πολύ τον αγαπώ, ώστε να είναι αυτή η καρδιά μου και αυτά τα σωθικά μου. 13. Τον οποίο εγώ ήθελα να τον κρατήσω πλησίον μου, για να με υπηρετεί αντί σου, όσον καιρό είμαι φυλακισμένος για το Ευαγγελικό κήρυγμα. 14. Αλλά χωρίς την ειδική σου γνώμη και έγκριση δεν ήθελες να κάνω τίποτε για να μην η αγαθή εξυπηρέτηση στην οποία δι' αυτού θα μου προσέφερες σαν εξανάγκης αλλά η από την καρδιά σου και από την πρόθυμον θέλησή σου. 15. Ναι, πρέπει να τον δεχθείς με καλοσύνη διότι ίσως δι' αυτό έχω αποσέδιο λίγων χρόνων για να τον λάβεις πάλι και να τον έχεις εωνίως. 16. Και να τον έχεις πλέον όχι ως δούλων, αλλά παραπάνω από δούλων, ως αδελφών αγαπητών, ιδιαιτέρως αγαπητών σε με, πόσο δε μάλλον είσαι, ο οποίος θα τον έχεις και σωματικό συνδεδεμένον, διότι θα σε υπηρετεί πλέον πιστά, αλλά και αδελφών πνευματικών, διατίσματα του Κυρίου ενός εώσες. 17. Εάν λοιπόν έχεις κοινά με, με την πίστη και τα φρονήματα και τους πόθους, Παράλαβε τον με αγάπην όπω θα εδέχεσου εμέ. 18. Εάν δεν σε ειδίκησαι ή σου χρεωστεί τίποτε, τούτο λογάριασέ το είσαι εμέ. 19. Εγώ ο Παύλος έγραψα με το χέρι μου. Εγώ θα πληρώσω το χρέο. Και γίνομαι εγώ χρεώστη σου, δια να μη σου είπα ότι εσύ είσαι ο φιλέτη μου μέχρι σημείου, ώστε και τον εαυτόν σου να μου χρεωστεί. 20. Ναι, αδελφέ. Ήθε να απολαύσω από σέ τι χάρες και τα πνευματικά οφέλη που δημιουργεί η μετά του κυρίου ένωσής μας. Ανάπαυσε την καρδιά μου με ανάπαυση πνευματική εν κυρίω. 21. Επειδή έχω πεποίθησην στην υπακοήν σου, έγραψα εισέ την επιστολήν αυτήν, γνωρίζω ότι θα πράξεις και παραπάνω από εκείνο το οποίο λέγω. 22. Συγχρόνως δε και τι μαζέ μου φιλοξενίαν διότι ελπίζω ότι δια των προσευχών σας θα σωθώ και θα δοθώ ως δωρον εσα εσάς. 23-24 Σε χαιρετά εγκαρδίως ο Επαφράς που με συντροφεύει στην φιλιακήνδια των Ιησού Χριστών. Σε ασπάζονται και ο Μάρκος και ο Αρίσταρχος, ο Δημάς, ο Λουκάς, οι συνεργάτες μου. 25 Η χάρες του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, ήθε να είναι μετά το πνεύματός σας. Αμήν. Τέλος της προσφυλήμωνα επιστολής, σελίδα 864.